«Μπρέμεινε». Φράντζο δερουζίν για την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου και τη διάκριση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. Παλιέ σα βρήκα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή κουβέντα στη Γιάφκα με το Jim στο μικρόφωνο κάθε βράδυ από τις 12 και 12,12 12 και μέχρι τις 2 περίπου εδώ στη διαδικτυακή ραδιοφωνική συχνότητα του Ράτιο The Gym. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην εκπομπή να μιλήσουμε στον αέρα, ο τρόπος, οι δύο τρόποι υπάρχουν. Βασικά. Ο ένα είναι το Wire, ένα μέσο επικοινωνία που μπορεί να, να κάνει τη φωνική κλίση. Αν έχετε λογαριασμό λοιπόν στο Wire, ψάχνει να βρείτε το λογαριασμό κουμπέντε στη Γιάφκα με ελληνικά και με το πρώτο K κεφαλαίο. Κουμπέντε στη Γιάφκα λοιπόν, μα κάνετε έτοιμα, σα δεχόμαστε και τα λέμε στον αέρα. Ο άλλο τρόπο είναι ο κλασικό. Ο, σαν το μήνυμά σας με email στο Radio Gym στο website του Radio, Radio Gym στη σελίδα επικοινωνία και διαβάζουμε το μήνυμα ή απλά σας δίνουμε τα χαιρετισίματα όπως θα μας τα δώσετε και εσείς και τα λοιπά <σμήλυμα> η κουβέ, η, η κουβέντα στη Γιάφκα, καλά να είπα ηχογραφούνται ε, δηλαδή αν τη χάσετε αυτή την εκπομπή, ας πούμε, της Φεραδιάς. Μπορείτε να, να τρέξετε στο ηχητικό αρχείο αρχείο του «Οράδο Ιντιρέτζιμ» και να την βρείτε να ακούσετε σε κονσέρβα. Απλά το live έχει τη φάση του, του να στέλνεις το μήνυμα σου, να σε διαβάζει ο άλλος ή άλλη και να υπάρχει μια σε πραγματικό χρόνο κουβέντα, πούμε, ε, όπως και αν παίξει πούμε, ξέρω εγώ, τηλεφωνική συνομιλία, Αυτά, όταν ακούσεις κονσέρβα δεν μπορείς να ε, πάρει μέρος στο αφήνδρομο. Στο μέτωπο τώρα της Βορειοανατολικής Συρίας με τους Τούρκους εθνικιστές οι εμπειραλιστές έχουν εισβάλει στη Βορειοανατολική Συρία. Έχουν καταλάβει σύμφωνα με καθεστοτικά μέσα έξι χωριά. Ε, γίνονται σφοδές ε, μάχες ε, στα σύνορα, κατά μήκος των σύνορων και περίπου μισό εκατομμύριο άμαχοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ε, και προσπαθούν να βρουν ε, ένα ασφαλέστερο τόπο. Οι άνθρωποι που κατοικούν στις αυτόνομες περιοχές των Καντονίων της Ροζάβα το παλεύουν οι άνθρωποι με πολύ μεγάλο σθένος, γίνονται σφοδρέ οι μάχες Τα έξι χωριά είναι περίπου από το με και το Ραζ ΑΛΕΙΝ σε βάθος 7 χιλιόμετρων και σύμφωνα με τα καταστατικά παντά μέσα, γιατί από εκεί έχουν πληροφορίες, έχουν κατεληφθεί από τους ε, Τούρκους μιλταριστές ε, και συγκεκριμένα από τις ειδικέ δυνάμεις. Οι Κούρδοι, οι Μονάδες Προστασίας Πολίτη, η UPG, ο SDF, ο Δημοκρατικός Στρατός της Συρίας κάνει λόγο για αναχαιτήσεις των ειχερσιών δυνάμειων, των ειδικών δυνάμειων τώρα είναι το ειχερσιών, γενικότερα δεν μπορώ να το ξέρω, κάνει για αναχαιτήσεις, ενώ από τη δικιά του πλευρά η τουρκική προπαγάνδα κάνει για... λόγο για δολοφονία πολλών μαχητών του UPG ή του SDF. Βεβαίω δεν κάνει λόγο για τι τηλεφωνίες αμάχων ανθρώπων, όπως μικρά παιδιά που υπάρχουν εικόνε από του βορπανισμού με ρουκέτες. Όχι με ρουκέτες, με όλμου και αεροπορικού βορπανισμού. Και για να ξέρουμε, α πούμε, τι υποκρισία παίζει γενικότερα. Στα Ηνωμένα Έθνη είχε καλεστεί έκτακτη ε, σύσκεψη για το θέμα της εισβολής των Τούρκων φασιστών ε, στην πρώην Ιατουλική, Συρία. Ε, είχε καλεστεί άλλη υποκρισία: Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Βελγίο και Πολωνία. Από Γερμανία, ας πούμε, και Γαλλία που προτροφοτούν την ε, Τουρκία με όπλα. Ε, είχε Κάλεστεί από αυτές τις πέντε χώρες πρωτοβουλία για έκταξη συσκέψη. Ε, οι νομές πολιτείες και η Ρωσία, για τους δικούς του λόγους, δεν υπέγραψαν κανένα κοινό ε, ψήφισμα και γενικώ ας πούμε, ήταν ε, για τα μάτια του κόσμου όλη η όλη ιστορία. Να μην ξεχνάμε ότι πέρσι, ε, πέρσι πω πω, το μυαλό μια και είναι κάπου. Όχι εδώ. Εκτές έγινε και επίθεση, πούμε, σε, στην πόλη Χάλε, ε, στη Γερμανία, από φασίστα, από φασίστα ε, ναζί-φασιστά. Ε, σε συναγωγή Εβραίων σκοτωθήκαν δύο άνθρωποι τουλάχιστον, ε, από τον τύπο που ε, κυκλοφορούσε με όπλο με κάνια στο χέρι αυτόματα την τι ήτανε και πυροβολούσε ε, όποιον και όποια ανέβρισκε. Ε, Νομίζω ότι σωνθήκανε κάποιοι άνθρωποι, αν δεν κάνουν κανένα λάθο από αυτά που διάβασα, γιατί μπήκανε στο, στο κέντρο λέχο της βραϊκής συνεργογής, σε ένα δωμάτιο που έχει κάμερες, και γλιτώσανε κάποιοι, ας πούμε, και βλέπουν από εκεί ε, το τύπο να πυροβολεί. Σύμφωνα που θα διάβασα εχθές. Το όνομα δεν το έχω του φασίστα, του ολοφόνου. Ωστόσο, άπαξ και το ξεμητίσει, ξετριπώσει ο φασίστα από τη φωλιά του και δεν τον ε, κυνηγήσει., ε, αυτά θα κάνει. Ε, παρόλα αυτά στη Γερμανία υπάρχει ισχυρό αντιφασιστικό πνεύμα, αν γενικότερα, α και πολλές δυναμικές μαχητικές αντιφα ομάδες ας πούμε ε, αλλά δεν μπορείς να σε παντού και πάντα Και τέλος πάντων μπαίνουμε στη δεύτερη μέρα της επιχείρησης απελευθέρωσης των ε, Ισλαμοφασιστών του ΆΙΣΕΣ από την Τουρκία, ή του αστικά αυτό θα συμβεί, πέρα από ε, αυτήν τη μαλακία που λένε για ζώνη πούμε, 120 χιλιόμετρων με βάθος 30 χιλιόμετρα, ε, δεν ξέρω αν θα περάσει, αν θα φτάσει μέχρι τη Ράκα η όλη η ιστορία, ε, μια πόλη που έγινε πολιορκία από τις κουρδικέ δυνάμει και του τότε συμμάχου, Πολλές ημέρες για να ε, εξαλείψουν ε, τους δολοφόνους φασίστες του ΆΙΣΙΣ και έτσι ξεπληρώνουν ε, την, ε, ξεπληρών, ε, την συμμετοχή ε, των κουρδών ε, στην ε, απόκρουση και στην ΉΤΑ του ΆΙΣΙΣ. Τέλος πάντων, αυτά είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα λέω κι εγώ, απλά είναι κάποιες φορές που έχει στο μυαλό κάτι και το λες ας πούμε, έτσι. Ακούτε την εκπομπή λοιπόν το, με το τζινγκ πράγμα κουβέντε στη γιάβκα και τσεκάρουμε έτσι το τι έγινε η προηγούμενη μέρα, λέμε και κανένα σχολείο δικό μας αν θέλετε να βάλετε σύστηματική, να το κάνετε με τους τρόπους που είπαμε προηγουμένω, email ή ζωντανά εδώ μέσω wires στην εκπομπή Συνεχώ καταφτάνουν, μάλλον έρχονται στο, στη δημοσιότητα βγαίνουν πάνω στο, στη δημόσια σφαίρα κουβέντες Αχ, συγγνώμη, δεν ξεκινήσαμε σωστά, Λουλά, τι κάνω, οκ, okay, πάμε ξανά Έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο και εικόνες από τα καντώνιες δροζάβα που δέχονται επίθεση από τις φασίσεις του τουρκικού κράτους ε, και είναι ένα βίντεο από το κομπανί το οποίο εχθές είχε ευρωπατιστεί στο οποίο οι άνθρωποι χορεύουνε, ε, προφανώς ας πούμε είναι ένα μέρος της ενθάρρυνσης φαντάζομαι και της συλλογικότητα στην αντίσταση ε, αυτός ο χωρίς και τα τραγούδια. Είναι φανταστική αυτή η εικόνα, φανταστικό το βίντεο. Γουστάρα πάρα πολύ, όπως γούσταρα και την γυναίκα, την ηλικιωμένη γυναίκα, η κυρία που είχε ε, ένα καλά ζήτημα στο νόμο και με λίγο μετά την, ε, το ξεκίνημα της επιχείρησης ε, της εισβολή, της Τουρκίας στην Κορυνατολική Συρία και τη δεσμίδα, α πούμε, δεν ξέρω ήταν. Πολεμοφόδια στο άλλο. Και ήταν έτοιμη, έτοιμη με το, σαν, με το σαντάλι τη, α πούμε, και με την, μάλλον, traditional φορεσιά της, ήταν έτοιμη να, να πολεμήσει, ας πούμε, ξέρω. Και όπω έγραψα σε, αυτό το, σε ένα σχόλιο, βλέποντα τη φωτογραφία, εγώ με αυτή τη γυναίκα θα νιώθω πάρα πολύ ασφαλή, αν ήμουν κοντά τη. Πάρα πολύ ασφαλή. Ούτε άγχος, δεν άγχο, τίποτα δηλαδή. Βλέποντας ας πούμε, το ύφος αυτού του ανθρώπου το, στο μάτι, το βλέμμα, αντιλαμβάνεσαι τι δύναμη έρχερε παιδί μου και αν μη τι άλλο αυτό σε επηρεάζει σε και σε κυριεύει. Ε, με αφορμή το βίντεο που είδα τώρα ας πούμε, που χορεύει ο κόσμος στο κομπανί. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να αφυπνίζεται και ο κόσμος γενικότερα, σούμε, από τον ΑΑ χώρο, ο, ίσως όχι τόσο πολύ ακόμα, ε, από τον Ελευθεριακό γενικά τώρα, χώρο και αρχίζουν να βγαίνουν, δηλαδή, δηλαδή, τα πρώτα καλές μεταλληλεγγύης. Ε, ε, ε, στο... Δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη, στον κόσμο που ζει, στους ανθρώπους που ζουν, στα αυτόν Μακαντόνια της Ροζάβα. Δεν μ' λέξη, Λάος. Καθώς ήρθε και η πρώτη, ας πούμε, έτσι, ε, απάντηση, ας πούμε, βεβαίως σε καμία περίπτωση ισχύω, απάντηση σε μια πόλη της νοδιανομικής Τουρκίας, ε, επιτεθήκαν τώρα με δηλαδή, αντιεφέρει το όνομα στη δημόσια υπηρεσία ή δεν ξέρω ήταν αυτό ε, σε εμπορικό κέντρο, κάτι ήταν έτσι, φωταγωγικό. Έβλεπα το βίντεο με μπουκάλια μολότοφ. Ε, Λαμπαδίσκα το σημείο από την νεολαία, α την κουρδική νεολαία. Και πιστεύω θα γίνουν και άλλα τέτοια. Θα υπάρχουν τέτοιε απαντήσει. Πάντω αυτό που έχω πει και εγώ, ρε παιδί μου, εχθέ, προχθές, πότε το είπα, δεν θυμάμαι, χθε, μάλλον, προχθές, προχθές. Ε, όσον αφορά, πούμε, για τον πραγματικό στόχο της εισβολής, είναι ε, το με κάποιο τρόπο, ας τον παραδέχτηκαν και εκπρόσωποι των Κούρδων, ας πούμε, στη Ροζάβα, ότι ο πραγματικός σκοπός είναι να ε, επαναοπλήσει το όπλο που λέγεται ISIS το, το, το, το όπλο εκβιάσμου, το όπλο του πραγματικό με τολοφωνίες με πούμε τους φασιστό, ε, ε, Ισλαμοφασίστες, ε, μετά την ήττα του ρε παιδί μου ας πούμε η επιχείρηση των Τούρκων είναι πέρα από το μίσος, το προαιώνιο μίσος ε, με του Κούρδους ε, που του έχουν αφανίσει ε, ε, ε, μέσα στου αιώνε, του έχουν σφαγιάσει άλλε φορέ. Αλλά, αλλά τι οι άνθρωποι ακόμα. Πέρα από λοιπόν αυτό, το, το, το ε, ε, τη βασικότερη αιτία είναι να έχουν ένα χαρτί ο, που λέγεται Άισι ε, να το παίζουν με διάφορους τρόπους είτε ως ε, τσαμπουκάς και μπαμπούλας στην Μέσα Ανατολή, στην Βορεια Συρία και στην περιοχή εκεί στον Εφράτη γύρω γύρω είτε με το προσφυγικό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ε, αυτή η απειλή και οι των ανθρώπων γενικότερα είναι ένα όπουλο το οποίο το τουρκικό κράτο και τους ε, φασίστες του τους βολεύει πάρα πολύ ρε παιδί μου τώρα σε μια ανάλυση που διάβασα είδα ότι το προσφυγικό δεν πρόκειται να, επι... να... δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουνε ελευθερία, να ασφαλή χώρο και να φύγουν από τα μέρη τους, ας πούμε ξέρω και την κλητώσουνε από τις συμμορίες είτε τις κρατικές είτε παρακρατικές ας πούμε. Ε, δεν πρόκειται να αλλάξει διότι οι περισσότεροι άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν τα παράλια της Λιβύης ας πούμε ή το, τα τουρκικά παράλληλα και να έρθουν σε Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα δεν είναι Συρίες, Σύρι, είναι από άλλες χώρες που δεν εμπλέκονται που δεν ζουν σε εκείνες τις περιοχές. Οπότε να διωγωθεί, ε, δεν, δηλαδή δεν υπάρχει μια... να διωγκωθεί, τέλος πάντων, ε, να προσθεθούν και άλλοι άνθρωποι, δεν νομίζω. Εγώ είχα πει και προχθέσω. πιστεύω ότι Αυτά που γράφουν για εκατομμύρια, μισό εκατομμύρια άνθρωποι που τρέχουν να σωθούν νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι εκεί θα πολεμήσουν πραγματικά πολύ στεναρά γιατί δεν έχουν και άλλη διέξοδο. Ο Νότος προς το Ιράκ. Η ή προ του μικροθύλακε του που τώρα ε, επίσημα είπε εκπρόσωπο του, του, του SDF και του UPG ότι ναι, σταματάμε να πολεμάμε το ISIS γιατί δεν να βγάλουμε πέρα. που, που ουσιαστικά με την ανάσα και αυτό πετυχαίνει η Τουρκία: να σταματήσει ο πόλεμο προ τα εκεί και να ανασυγκρουθεί ο Άισι και να επιτεθεί. Ε, όταν λοιπόν έχει θύλακης από κάτω, πού θα, θα πας ας πούμε, για να σωθείς, ας πούμε. Πάλι θα είσαι... τέλος πάνω ε, Τέλος πάνω, ναι ε, Πιστεύω ότι ο κόσμο θα, θα, θα, θα πολεμήσει πάρα πολύ στεναρά Και όχι επειδή θα το ήθελα, αλλά επειδή νομίζω ότι δεν έχει άλλη επιλογή ας πούμε, αργά ή γρήγορα Αυτό θα συμβεί, όλα τα καθιστοντικά μέσα μιλάνε για άμεση η κυριαρχία των ε, τουρκικών δυνάμειων, των μιλταριστών φασιστών ε, στη βορειοανατολική Συρία και ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι καλύτερα να παραδώσουν τα όπλα και να φύγουν, ας πούμε, να αφήσουν την περιοχή αυτή κενή όπως θέλει να την έχει η Τουρκία και που αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει και μια βορειακή πρός, ας πούμε, ε, με κατοχή και τέτοια. Ε, και καλούνε ε, μέσω δημοσιευμάτων δεν ξέρω για ποιο λόγο, πούμε, καλούν, πούμε, ίσως είναι και η αλήθεια δηλαδή, είναι μηχανή μεγάλη η Τουρκία, δηλαδή, στρατοδική, είναι. Ε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση πούμε, να υπάρχει άλλη έκβαση πέρα από επικράτηση των τουρκικών δυνάμειων και βλέπουν ανα, οι αναλυτές ότι θα φεύγουν οι, Τουρκί, οι Κούρδοι από τα Καντόνια, τη Ζοζάβα, ε, πράγμα που εγώ, όχι, ε, δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πάντα ήταν έτοιμοι για αυτή την κίνηση των Τούρκων. Δηλαδή όπως ήταν προανακοινωμένοι ανακοινω... οι φασίστες να μπουν μέσα στη Βορεια Συριά, έτσι και ε, νομίζω ο, ο, ο, ο, ο, ο κόσμος που, κατ... που ζει, ο κόσμος των Καντονίων, ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Έτσι νομίζω. Το θέμα είναι ότι θα χαθούν, θα συνδελφωνηθούν άνθρωποι πάλι. και προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν καλό να αποφύγει ο κόσμο να αναπαράγει εικόνες τουλάχιστον με παιδιά τα οποία είναι πληγωμένα ή σε χειρότερη κατάσταση για δεν μπορώ καν να το ξεστομήσω ας πούμε, ναι. νομίζω ότι α, δεν ξέρω αλλά α, Κρύβεται πάρα πίσω στη γωνία ένας κανιβαλισμός κοινωνικός, ας πούμε, ένα κανιβαλισμός κοινωνικό ένα μία κουλτούρα καινοτροπία του θεάματος που είναι έτοιμη να, να κανιβαλίσει του ανθρώπου που πονάνε και περνάνε ε, αυτά που περνάνε ε, Για βάση τις πούμε ξέρω τι πληροφορίε Δε, δεν μπορώ να το εκτιλογήσω περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα να μην αναπαράγουμε εικόνε. Ε, με, πολύ, με αίμα με παιδιά ειδικά μου, είναι νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνω αυτό ναι. είναι ευνόητο και αυτονόητο μάλλον αυτονόητο δεν είναι ευνόητη η λόγη, αυτόνόητη δεν είναι για όλους τους ανθρώπους όχι Και προφανώς δεν ξεχνάμε, γιατί τώρα μου έχει στείλει μια συντρόφισσα μήνυμα εδώ, στο email, δεν ξεχνάμε, όχι, όχι, τη γενοκτονία που συμβαίνει ας πούμε, στην Ιεμένη, δεν την ξεχνάμε, που και εμπόριο όπλων και μάλιστα και πεδίο πειραματισμού των νέων όπλων γίνεται, ας πούμε, η Ιεμένη, Στι οποίε εμπλέκονται οι δύο πλευρέ, οι κυβερνητικέ δυνάμει και Χούτου, αν δεν κάνω λάθο, τους... πρέπει να το πω, λέγονται οι αντάρτε, για να μην πάρε πλέον αλλά όσε και όσοι με ακούτε καταλαβαίνουν τι σημαίνει, απλά δεν θυμάμαι ακριβώ το όνομα. Ουσιαστικά κοντρακτυκούνται λοιπόν εκεί το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, στην Ιεμένη και πάνω και η Γαλλία συμμετέχει με την πώληση όπλων και χαμό γίνεται. Δεν ξεχνάμε αυτή την κοινωνία, όχι τα παιδιά που πεθαίνουν από, τη, από το λοιμό και την πείνα, δεν τα ξεχνάμε. Επειδή έχει γίνει ε, η επέμβαση από τους σούρκους στη Βορεια Συρία, τίποτα δεν ξεχνάμε. Απλά δεν μπορούμε να... Τι να πρώτος θυμηθούμε το ζήτημά σου. Τι να πρώτος αναλύσουμε, που όλα είναι... όλα, προφανώ σε μια στοχευμένη ε, και καλή ανάλυση μπορούν να βγουν συνδεδεμένες όλες, όλα τα παιδιά πολέμου που υπάρχουν στη στιγμή έτσι. Ε, ναι, αυτό ήθελα να απαντήσω στη συντρόψη που είστε το μήνυμα. Όχι, προφανώ όχι. και βλέπεις παντού σε όλες τις ε, κέντρες μεγάλες πόλεις ας πούμε, της Ευρώπης ας πούμε, φωτογραφίες με πανό και αλληλεγγύη στη Ροζάβα ε, και μηνύματα κατά των Τούρκων ε, φασιστών και την επέμβαση στην Πανατολική Συρία. Ε, βλέπεις συνέχεια, συνέχεια φωτογραφίες και βίντεο αλληλεγγύη ε, στο, στους ανθρώπους των Καντωνίων τη Ροζάβα. Όπου να είναι θα το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα, εντάξει το, το είπαμε, το αναλύσαμε, το αναλύσαμε όχι, αλλά το αναφέραμε αρκετά, ε, θα πάμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα έτσι, ας πούμε για παράδειγμα, θέλω να διαβάσω την ανταπόκριση από τη δεύτερη δίκη ε, του, του πολιτικού αναρχικού κρατούμενου Δίνου Γιατζόγλου, ε, ένα απόσπασμα από την ενημέρωση της δεύτερη συνεδίρεσης, όχι δεύτερη δίκη, της δεύτερη συνεδίρεσης της δίκης του Δίνου Γιατζόγλου. φάγα με το τραβουδάκι. Λοιπόν, να διαβάσουμε την ενημέρωση από την ε, δίκη του Ντίνου Γιατζόγλου, ένα απόσπασμα, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλο. Ε, που πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε τις ενημερώσεις αυτές από τη δίκη του αναρχικού Ντίνου Γιατζόγλου. Ξεκινάμε στις 8 Δεκάτου. στη δεύτερη συνεδρία, η περάσπιση του Κωνσταντίνου Γιατζόγλου υπέβαλε δύο αιτήματα και δύο ενιστάσεις. Το πρώτο αίτημα αφορούσε... Στην κατάργηση του αστυνομικού μέτρου τη παρακράτηση, των αυτοτήτων και καταγραφή στοιχείων όσων έρχονται να παρακολουθήσουν τη δίκη. Συνοδευόμενο από τη σχετική απόφαση άλλου δικαστηρίου στην ίδια αίθουσα, υπόθεση ληθών του Διευθυνστού μου, και το δεύτερο στην τήρηση πρακτικών με εφωνηληψία, όπω προβλέπεται ρητά από την σχετική νομοθεσία για τι δίκε κακουργημάτων. Ο Ντίνο στην παρέμβασή του για το πρώτο αίτημα, αποδομώντα του σκοπού, που εξυπηρετεί καταγραφή στοιχείων των ανθρώπων, που προσέρχονται σε αυτές τις δίκες, αναφέρθηκε στην πρακτική του φακελώματος, που ακολουθείται από την Αντρομοκρατική, κάνοντα σχετική μνήα σε δημοσιεύματα υπαγορευμένα από κύκλους της που φωτογραφίζουν και στοχοποιούν συντρόφους που έχουν βρεθεί στο ακροατήριο αυτής της αίθουσα του παρελθόν. Η συγκεκριμένη πόλα ρούπα συντάχθηκε και με τα δύο αιτήματα. Τώρα για το σχετικό εργογούμενο Πολλαρούπα, δικό μου σχόλιο είναι αυτό που σας λέω. Ε, εγώ είχα στο πρωί, είχε βγάλει ένα κείμενο για τζόγλου που έλεγε ότι δεν, είμαστε, δεν είναι οι ίδια δική. Και αν δεν κάνω λάθος έλεγε ότι δεν είναι η γιατί δεν είναι ίδια δικαίου. Τώρα δεν ξέρω. δεν ξέρω γιατί γράφει τη συγκεκριά εργογούμενη ρούπα, εγώ, ίσως να μην έχω καταλάβει καλά. Συνεχίζω. Το πρώτο αίτημα απερίφθη κατά πλειοψηφία με την πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί, ενώ το δεύτερο απερίφθη ομόφωνα λόγω μη ύπαρξη σχετική υποδομή μετά από σχετική εισαγγελική πρόταση και αυτό παρά το γεγονό ότι ο κώδικα ποινική δικονομίας πλέον καθιστά υποχρεωτική, υποχρεωτική την φωνοληψία. Λοιπόν, να διαβάσουμε και ένα ακόμα κομμάτι. «Μετά από την απόρριψη των δύο αιτημάτων, καταδέθηκαν ενστάσεις περί αντισηματικότητες του άθρου 187 187α και εναρμοδιότητες του δικαστηρίου. Ο σύντροπος αναφέρθηκε συνοπτικά στην έννοια της τρομοκρατίας και την επιχειρούμενη αντιστροφή των νοημάτων, λέγοντας ότι η δράση των αρχικών είναι επιτακτική και αναγκαία και όχι τρομοκρατική». Αυτό το αποσφασματάκι θέλω να διαβάσω. Συνεχίζουμε η μουσικούλα. I I saw him I even saw him η επόμενη δικάση είναι την 3η 15 Οκτωβρίου. Να αναφέρουμε και την επίθεση που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο ώρες από περίπου 40 άτομα σε τη των ΜΑΤ στους μπάτσου δηλαδή, α πούμε, στην με με μπουκάλια, αρκετά μπουκάλια ένας μπάτσο μάλιστα ψήθηκε λίγο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αυτή είναι μια είδηση που παίχθηκε στο στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις τηλεοράσεις, δεν βλέπω, ραδιόφωνα ακούω. Ε, τα άτομα μπορεί να μην ήταν ακριβώ 40, ήταν 30, πάνω κάτω τώρα δεν έχουν επιστοσύνη πολύ στα ε, καθυστωτικά. Μπορεί και απλά 10 άνθρωποι πούμε, να πήγαν πρατοβουλία και να έκανε επίθεση και να τα βγάλαν 55 τα ΜΟΜΟΕΕ, κάνουν τέτοια. Λοιπόν, ναι, και ένας μπάτσος ψήθηκε λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε και μεταφέρθηκε στο, στο νοσοκομείο. για την αποδόμηση του κυρία λόγου και τη διάχυση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. Έχει βγει και ένα κείμενο που ενημερώνει για την επίθεση που δέχτηκε ο Λαπαζένης, ο τύπος της ΛΑΕ, ο τύπος που μαζί με τον Συρίζα κολοτούμπιασε όλο τον κόσμο πούμε, με τα ψέματα και τα λοιπά, με τα δημοψήφισμα. Τα ξέρει τώρα αυτά, άσχετα μα την έκανε μετά. Έχει τη φωλιά του στην ιστορία λερωμένη κανονικά. Έφαγε λοιπόν ένα πέσιμο Ροχάλης και Βρυσίδια στα Εξάρχεια, ε, στη Στουρνάρη καθώς περβατούσε και έχει βγει το ε, κειμενάκι, δεν μπορώ να το πιστεύω, τον άλλη ψευθύνης, που δικαιολογεί την πράξη, ρε παιδί μου, τους λόγους, την αφαιτερία, το σκεπτικό ε, με το οποίο κινήθηκαν, να σου εναντίον του. Μπορεί να το διαβάσετε, είναι ανετοιμενό στο ID Media. Bass, bass, bass, bass, bass. Yeah. up Που έχει βγει και ένα κείμενο από έναν εκ τους συλληφθέντε των τριών από το μπαγκάκι του πάρκου. Τι σημαίνει αυτό, Μιλάμε για την υπόθεση τη 7η Ιουνίου του 2019, δηλαδή πριν από μερικού μήνε, όπου τρει αναρχικοί συνελήφθησαν σε ένα πάρκο στο Αμβούργο και κατηγορούνται για, κατηγορηθήκανε για κατοχή εμπριστικών μηχανισμών. Δύο εξ αυτών βρίσκονται ακόμα υπό προφυλάξη, ενώ ο τρίτος αφέθηκε α, με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, έχει βγει ένα κείμενο, έχει βγει κείμενο ενός αυτούς δύο προφυλακισμένους. Ε, να θυμίσουμε πως... Ε, ε, μισό λεπτάκι... Είναι οι, ήταν οι σύντροφοι από, που συνελήφθησαν ε, Λόι, ε, Αντρέα, Κρέψ, Αν δεν κάνω λάθο. Όχι, όχι, άκυρο, άκυρο παιδιά, αυτό που σα έγραψα την ισχύει. Τα ονόματα νομίζω πως τα βρήκα, αλλά δεν είναι τα ονόματά του. Απλά ασκατήσουμε το τρίστατο πακάκι και η υπόθεση ε, που ξεκίνησε τον Ιούνιο μα πέρασε. Λοιπόν, έχει βγει κείμενο ενό από ε, του δύο προφυλακισμένου, το οποίο μπορεί να το βρείτε α στο website wagnarok.gr επαναλαμβάνω wagnarok.gr που έχει το κείμενο του μεταφρασμένο αλλά και μπορεί να βρει και ισιοποιημένη συνενοχή στον ομάδα στο facebook και γενικώς ας πούμε κυκλοφορεί αυτό το κείμενο το διαβάσω είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό, ειλικρινά θα το αδικήσω καταρχήν και θα το κάνω και μαντάρα με τα σαρτάμ και τα κοπιάσματα που μου βγαίνουν συνέχεια είναι και κουραστικό ε, για τους ανθρώπους που ακούνε Λοιπόν, είναι ο Jim Fragma μαζί σας στο, ε, στην εκπομπή ένα φιλόδοξο πρώην talk show ή μπορεί και υποψήφιο. Βραδινό ε, talk show, 12 με 2. Μπορείτε να επικοινωνείτε με email στο ράδιο Regim στη σελίδα επικοινωνία ή αν θέλετε να τα πούμε παρούλα εδώ να μα ακούσουν κι άλλε κι άλλοι στον αέρα. Στο Wire στο Wire μπορείτε να καλέσετε το nickname μα, εφόσον έχετε λογαριασμό στο Wire. Να το βρείτε το nickname μα, να μα κάνετε έτοιμα και να μιλήσουμε στον αέρα. SHUT όπως και χθε μόλι κλείσαν από την εκπομπή στις 2, κλείσαμε λίγο νωρίτα χθες παρά πέντε, ε, και δεν την είδαμε κιόλας, το λέγαμε κι εμείς πούμε, στον αέρα. Έγινε πέσιμο με μπουκάλια στο βατσάδικο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Ε, μια ομάδα τόμων, περίπου στις 2, επιτέθηκε στο αλφατάπ της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Από τα μπουκάλια σημειώθηκαν μικρές αιστείες από φωτιέ. Στην ισοδοτμήματος, κρίμα που δεν κάηκε, ε, οι ζημιές προκλήθηκαν, ε, είναι ένταση, μπλά έντασης, μπλα μπλα μπλα, καθεστοτικά κτλ. Ωραία και χθες και σήμερα μια χαρά. Μια χαρά τι ωραία. Πάντα τέτοια. Να ακούμε να εφραίνεται η, καρδίτσα, η καρδούλα μας. Πάντω γενικότερα, αν χαμηλώσουμε λίγο του μουσού, να πούμε και μία-δύο κουβέντες, έτσι είπα και εγώ στο μυαλό μου, να περάσει η ώρα κάποια ένα σχόλιο. Νομίζω και εσείς θέλετε έτσι να περάσει η ώρα με κανένα σχόλιο. Ε, γενικότερα, δεν υπάρχει πολύ κίνηση, έτσι, σε δράσει κτλ. τα λοιπά. Δηλαδή, σε σχέση με το τι συμβαίνει, έτσι, υπάρχουν τόσα ζητήματα ανοιχτά ε, πολιτικοί κρατούμενοι, ε, απελάσεις ε, κουρδικό τώρα με, τη, με τους Τούρκους, ε, η επίθεση στις καταλήψεις. Δεν λέω πως δεν γίνανε. Απλά δεν υπάρχει αντίστοιχη ένταση κινήσεων και έτσι, ένας αναβρασμός, ας πούμε. Ε, ναι, δηλαδή δεν υπάρχει... Ε, τώρα έχει να κάνει με την πολιτική ανάλυση του, της κάθε συλλογικότητα και της κάθε ατομικότητας. Έχει να κάνει με την κούραση. Έχει να κάνει με έναν ευθυνδιασμό από τη νέα διαχείριση της εξουσίας. Δεν ξέρω. Όλα μπορεί να είναι μέσα σε αυτό. Ε, εντάξει, ίσω, και ο δικός μου ο παρορμητισμός, ο παρορμητισμός λίγο είναι μια αιτία που με κάνει να μην το βλέπω ότι δεν υπάρχει ένα αναβρασμός. Ε, Πάντω υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία είναι πολύ έτσι έντονα σούμε, όσον αφορά και τη διάρκεια τους. Είναι, έχουν μεγάλη διάρκεια και έχουν μια αρφασημαντικότητα. Δηλαδή, ε, ο κόσμος που πιέζεται, ο προσφυγικός κόσμος και, ε, και ο κόσμος, ε, μεταναστευτικός κόσμος που πιέζεται από τις ακροδεξίε στρατηγικέ. Ε, τη διαχείριση των εκπροσώπων των αφεντικών στην εξουσία, από την εισβολή των Τούρκων. Το καλό είναι ότι το καλό είναι ότι, όπως είπα και τις προηγούμενε μέρες, θα το, από ξανά, θα το πω ξανά, το Σάββατο υπάρχει έτσι μια κινητοποίηση από όλοι κόσμοι για τι ανεπογεννήτριες, τα αεωλικά πάρτι και τα λοιπά, Στα άγγραφα. Δηλαδή, δεν... νομίζω ότι η ένταση κορυφώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη πορεία για τις καταλήψεις ενάντια στην επίθεση του κράτους και των αφεντικών στις δομές της καταλήψης στέγης και στα εγχειρήματα γενικότερα γειτονιά των εξαρχείων. Το αντιλαμβάνομαι, γιατί κάνω την εκπομπή και προσπαθώ να δω και εγώ πράγματα να λέω και να ενημερώνω όσο μπορώ, όσο ότι μου αναλογεί και όσο μπορώ να το κάνω, διαπιστώνω αυτό. Διαπιστώνω αυτό Ότι υπάρχει, γιατί έτσι μια δυσανάλογία με το τι συμβαίνει και πώς κινείται. Καλά. Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με τις διαδικασίες που είναι πάντα πούμε, δημιουργούν μεγάλους χρόνους και είναι καλό, δεν είναι κακό, είναι καλό. Αυτό με τι διαδικασίες και με, και με ότι δεν μπορεί να τα όλα, ρε παιδί μου. Δεν, δεν μπορεί να τα κάνει και όλα. Ό, της κάης, ας εγώ, από εδώ. Ε, να το πω, ελπίζω να μην παρεξήθω, να τρέχουμε σαν το, σαν το βέγκο, ας πούμε, σε κάθε βέγκο, να προλάβουμε τα θέματα. Ε, εγώ πιστεύω ότι είναι κυρίω η ψυχρεμία που ε, διέπει, ας πούμε, γενικώς και ένα, δύο, τρία, τέσσερα βήματα που πρέπει να γίνουν και οι διαδικασίες οι οποίες, οι διαδικασίες είναι αυτές που είναι, ρε παιδί μου, θέλει συζήτηση, ειδικά όταν αφορά συντονισμένες ενέργειες μεταξύ συσβουλικότητων για ένα θέμα, ε, όλοι, όλοι θα ξέρουμε, θέλει μια διαδικασία. Πάντως ε, νομίζω ότι είναι ένα ε, Σεπτέμβρη και ένας Οκτώβρη φουλ σε πράγματα. Φουλ ε, σε πράγματα ας πούμε. Και καταστολή σε πολιτικά, σε πολιτικό χώρο. Είχαμε γκάρι, α πούμε ξέρω εγώ, ε, και κυνήγι προσφύγων και ε, ε, ε, γεωπολιτικέ ε, κλιμακώσει με την εισβολή τη Τουρκίας και δολοφονίες προσφύγων, μεταναστών, μεταναστριών και στο Αιγαίο και στην Εθνική εδώ πάλι εχθές έγινε στην περιοχή του Λαγκαδά, αν δεν κάνω λάθος στην Λεωφόρο έγινε τροχαίο, αλλά δεν νομίζω να προήρθα από καταδίωξη. Αλλά άμα δεν ήρθα από καταδίωξη, γιατί έτρεχε αυτό το αυτοκίνημα 14 άτομα μέσα, ας πούμε. Προφανώ κάποια είδο αρχή θα αντιληφθήκαν και θα προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Και σκοτωθήκαν τρει άνθρωποι. Δολοφονηθήκαν πάλι τρει άνθρωποι, α πούμε. Δηλαδή και μπάτσε να μην τους κυνηγάει, δολοφονημένοι είναι και πάνε να φύγουν από το στάτου το οποίο υπάρχει, α πούμε. Να φύγουν να μην συλληφθούν, να μην μοντρωθούν, α πούμε. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη, κατάλαβε τι γίνεται. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια νόμιμη. μεταναστευτική οδό, ε, που να αορίζεται, ρε παιδί μου, μια επίσημη οδός που να αορίζεται και τέλο πάντων, εντάξει, θε να τα ελέγξει έλεξε τα, εντάξει, τώρα σε μάθουμε έτσι ήσουν πάντα σαν κράτος και κυριαρχία, αλλά βάλε μια οδό σε μεταναστευτική, επίσημη, που θα μπορείς να δίνεις δυνατότητα σε αυτή τη διαδρομή, να μην σκοτώνονται άνθρωποι, να είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα. Να ξέρουν ότι θα πάμε προ τα εκεί, είναι αυτή η δομή εκεί, του κατοκράτου, και μα περιμένει. Δεν μα κυνηγάει κανένα, δεν θα παλέψουμε με κύματα. Από εδώ, από τα βάθη τη Τουρκία μέχρι εκεί, υπάρχει μια οδός για και αυτή θα την πάρουμε. Που προφανώ, αν γίνει, θα παίξει και εκμετάλλευση μεγάλη κτλ. Θα πέσουν τα κοράκια, αλλά δεν θα υπάρχουν νεκροί άνθρωποι. Δηλαδή, ξέρει, αν θα πάει άλλο από την Αταλία. Ε, στην Ανδριανούπολη και από την Ανδριανούπολη και Κωνσταννούπολη για την Κωνσταννούπολη, Αλεξανδρούπολη και πάνω Βουλγαρία, ένα επίσημο δρόμο, ε, μια επίσημη διέλευση μεταναστευτική που θα είναι αφού προφανώ ελεγχόμενη από, από του μπάτσου, ε, αλλά και θα έχει και κριτήρια κτλ. Και, και θα είναι μια αρτηρία, ρε παιδί μου, που θα δίνει δυνατότητα σε κόσμο που θέλει να ξεφύγει να ακολουθεί αυτή την αρτηρία, α πούμε πιθανόν πιθανό, πιθανό, πιθανό, να μην. Ε, ικανοποιεί ε, την ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, το πιθανότερο είναι σα λέω εγώ παιδιά, για ελευθερία. Να τρώνε φάπες, ας πούμε ξέρω εγώ, μεταφορικά το λέω, σε ακυρώσεις, χαρτιά, αιτήσεις, ασύλλογη, αλλά θα είναι μία μεταναστευτική οδός που θα εξασφαλίζει τουλάχιστον την ασφαλή μεταφορά ανθρώπων. Δεν θα πεθαίνουν οι αζού, δεν θα δολφονούνται, ρε παιδί μου, είτε από αυτούς που, τους ανθρώπους που παίζουν με τη μοίρα του και βγάζουν τεράστια κέρδη που είναι το ίδιο το κράτος και οι και μπάτσεις σε έρευνε κτλ. τα λοιπά, είτε από τις παράνομε απελάσει που ξέρω εγώ, θα είναι, θα μου πει τι θα γίνει, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ε, θα φάνε το άκυρο στην αίτηση ασύλου, τι θα κάνουν και τα λοιπά, ε, δεν μπορώ να τα σκεφτώ όλα, δεν... Προφανώς δεν προτείνω ας πούμε, σημεία τα οποία ας πούμε, θα μπογιάζονται οι άνθρωποι, αλλά μπορεί μία λύση να είναι αυτή, ας να είναι αυτή, να, περ... να περνάνε από μία επίσημη ευρωπαϊκή μεταναστευτική οδός, να παρέχονται όλα τα εργαλεία που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν τις αιτήσεις τους και για διαμονή, που Αντί να δίνουν, θα το πω διαφορετικά. Δεν μιλάω πάντα με, με, με το σκεπτικό πως οι άνθρωποι θα γλιτώσουν θα του ανθρώπου από δολοφονίε ε, κτλ. Από Ευρώπη με το στάτου του, του Ευρώπη Φρουρούρου κτλ. Τι εννοώ, Ότι αντί να δώσουν λοιπόν 3.000 ευρώ στον διακινητή, για να του περάσει απέναντι και δεν είναι σίγουρο αν θα φτάσουν για να του πάει ας πούμε, σε μια δολοφονική απόπειρα ταξιδιού στο Αιγαίο ή στο Μεσόγειο. Αυτά τα λεφτά μπορούν να μείνουν, να ταξοδέψουν σε καταλήμματα επίσημα, καθαρά, σε καταστήματα που υπάρχουν κατά τη μήκο, δηλαδή μπορεί να οργανωθεί μια μεταναστευτική οδός που αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν να, κι... να κινήσουν την οικονομία του των αφεντικών, α πούμε. Και, ούτε, και όσο πιστεύω, πιστεύω, θα βοηθήσει πάρα πολύ κάτι τέτοιο, να, να συμβεί και να μην υπάρχουν ρε, παιδί μου, πούμε, δολοφονείς, να μην υπάρχουν άνθρωποι που χάνονται. Ρε, παιδί μου. Τώρα το γιατί δεν γίνεται, εντάξει. Γιατί μάλλον όλοι οι φασίστες και φασίστριες θα ξεκρισχωθούν ε, και θα πούνε αυτό το ένα το άλλο και θα πρέπει πούμε, πάντων, να ικανοποιήσουν τα δηλητηριά του, α πούμε, όχι θα πρέπει να ικανοποιήσουν, είναι οι ίδιοι οι εξουσιαστέ που τα αναπαράγουν, τα διαιωνίζουν και τα βγάζουν μπροστά στην ατζέντα κάθε φορά για τον κάθετε λόγο. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω και εσά τι πιστεύετε γι' αυτό που έβαλα σαν θέμα. Αν θέλετε να βρείτε την άποψή σα, δεν έχουμε ιδιαίτερη συμμετοχή σήμερα. Ακούνε την εκπομπή λοιπόν Κουβέντε στη Γιάφκα. Σε αυτή εδώ την κατασκόντενη βρωμερή και τρισάθλια γιάφκα με το ζυμφράγμα σε μια άλλη επίση λιγδερή και μουχιασμένη γωνία να σας μιλάει από το μικρόφωνο. Θα τα πούμε σε λίγο μετά από ένα τραγουδάκι. Οι κουβέντες δεν το σκοπούνται, γίνεται ρέκορδ και αν τις χάσετε υπάρχει η δυνατότητα να τις ακούσετε σε κοσέρβα στη σελίδα ηχητικό αρχείο. Μόνο οι κουβέντες γι' άφηκα δεν υπάρχει η κουπή. αυτή μόνο υπάρχει να ακούσετε. Προς το παρόν ελπίζω. και μια πολύ ευχάριστη κίνηση που διαβάζουμε η αυτονομή συγγνώμη η αυτοοργανωμένη μαθητική συνελήψη Κέρκυρας διοργανώνει πάρτι την Παρασκευή 11.12. Στην Κατάληψη Αντινομία, πλατεία παλιού ε, ε, ψυχιατρίου ΣΥΣ 9, για οικονομική ενίσχυση των δικαστικών εξόδων των συλληφθήσεων τη παρέβαση του Αθήνα 94. τότε που είχε γίνει από την ανοιχτή συνέλευση για τι καταλήψει διεθνιστών, διεθνιστριών, συλλεκοτήτων κτλ. Συντρόφων, ε, να μην την πω, δεν, όλη και την κάνω λάθο, γι' αυτό λέω κτλ. Λοιπόν, να κάνουν πάρτι οικονομικής ενίσχυσης, γράφουν εμείς ως ε, αυτοοργανωμένοι μαθητική συνέλευση Κέρκυρας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις συλληφθίσες τόσο ηθικά και όσο υλικά. Ε, δεν περιμέναμε καμία διαφορική αντιμετώπιση του κράτους και του του μηχανισμούς πέρα από τη λογοκλησία. Επειδή λοιπόν πειρασπιζόμαστε την ελευθερία λόγου, όχι όμως εμείς άνθρωπες αντιλήψεις, διοργανώνουμε πάρτι οικονομικής ενίσχυσης για την κάλψη δίκαστων εξόδων των συντροφισών μας. Ωραία, πολύ ωραία. Επίσης, party θα διοργανωθεί για τον ίδιο λόγο, bar party, στην κατάληψη Δερβενίων 56, εν οικονομική ενίσχυση για τη δικαστικά έξοδα σύντροψεων και του συντρόφου από την παρέμβαση τη 1 η Οκτώβρη για τι λήψεις που ακολούθησαν στο ραδιοφωνικό ραδιοφατονικό σταθμό 9.83. Συνέλευση καταλήψεων συλλογκοτήτων διεθνιστών, διεθνιστριών, μεταναστών, μεταναστριών, αλληλέγγυων ε, είναι... Που ε, καλεί, δηλαδή η συνέντευξη που καλεί για την παρέμβαση ε, 1η Οκτωβρίου, καλεί σε μπαρπάρτι Σάββατο 12 με 12,00 τη ΟΧΟ στην Κετάρτη Τελευταίου 56. Αύριο στις 11 η ώρα Είναι σωστά, η ώρα. Πάμε μια ώρα μετά. Ε, μια ώρα ακόμα και τώρα λάθος το κάτω. <laughs> Μια ώρα νωρίτερα στι 12 η ώρα, λοιπόν, την Παρασκευή αύριο 10 Οκτωβρίου στην Καμάρα, ε, θα γίνει πανεκπαιδευτική, έχει πανεκπαιδευτικό, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στην κατάργηση του Σύλλου από τη Σοβαρή Χρυσή Αυγή και υπάρχει κάλεσμα από από την αναρκή συνέρηση φοιτητών φιλιτριών, κουέτα, μοβέρε, αν το λέω σωστά, ελπίζω να το λέω σωστά, ε, μπορείς απλά κύριε Τζιμφράγμα να του βάλεις στο μεταφραστικό και να σου πει την πληροφορά και αν το λες, έχεις δίκιο. Κάνουμε και ένα ιστορικό διάλεγο στον αέρα. Λοιπόν, το κείμενο της, του καλέσματος μπορείς να το βρείτε στο μεγάλο κειμενάκι που εξηγεί, αναλύει πούμε, τα αίτια, Τη αφιτερία τη απόφαση κατάγηση του ασύλου, τι αποσκοπή και το πλαίσιο του καλέσματο. Αύριο λοιπόν, καμάρα 12 η ώρα, αν δεν με το λάθο, 12 η ώρα στην Καμάρα, πορεία πανεκπαιδευτική ενάντια στην κατάγηση του σύλλου Να πούμε πως η διαμαρτυρίας και με για την εισβολή των Τούρκων μιλιταριστών, φασιστών στη Βορειοανδολική Συρία και στα καντόνια της Ορζάβα είχαμε και στην Ιταλία, στη Ρώμη αν δεν κάνω λάθος, στη Ρώμη πριν να ήταν όπου απαντήθηκε από το κράτος η ρήψη νερού με αύριο α πούμε αλλά ήταν εκεί ο κόσμος δεν έφυγε μάλλον κουρδικής καταγωγής όλα ήταν οι άνθρωποι που διαμαρτυρώντησαν με αλληλέγγυους και αλληλέγγυες και ε, κινητοποίηστηχαμε και στην ε, όπως βλέπω στην Βαρκελόνη και έχει να η ανάρτηση εδώ στο Twitter ε, στην Βαρκελόνη κινητοποίηση στο στους ανθρώπους που ζουν στα καντόνια ε, της Ζοζάβα και δέχονται επίση από ε, τους Τούρκους Υμπηρεαλιστές Ότι βλέπω εδώ στις φωτογραφίες Αστακός Φουρουρείται σαν αστακός στο τουρκικό πλουξινιό Στο οποίο κατέληξε πορεία αλληλεγγύης Ήταν συγκέντρωσης αλληλεγγύης Δεν έχω καταλάβει ακριβώ. Πολύ μπάτσι Κατάλα οι Ευρωπαίοι διαμαρτύρονται Για ε, Θα σου πούνε και τι, να αφήσουμε ένα... Ναι ρε αφήστε τα ναι Α, θα δημιουργηθεί με το πραγματικό επεισόδιο. Ε, άμα είσαι αγανεκτησμένης, αποτίθεται για όσο όπως την δηλώνεις ότι «Α, γιατί μπήκατε ή το καταδικάζουμε», θα το άφηνε να κάνεις να τα μάτια, α πούμε. Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει, δεν σας ξεχάσαμε, ελπίζω να μην έχετε ξεχάθαστε κι εσείς εμάς ε, Απλά τσεκάρουμε και την έτσι, μια ματιά στο διαδίκτυο, να δούμε τι άλλο παίζει γενικότερα που θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε έτσι, σαν ενημέρωση ή σαν κουβέντα γενικότερα ε, ατζήμ φράγμα, ατζιμ φράγμα αυτό ο λογαριασμό, αυτό το όνομα του Jim Fragma μπορεί να αναρωτηθεί κάποιο από πού είναι λοιπόν. Το Jim Fragma για να μιλάμε τώρα εδώ είναι ένα nickname το οποίο χρησιμοποιήσα βασικά με Jimmy μου φωνάζουν όλοι όντω. Και όποιοι με λένε μην και δεν του μιλάω, <ΣΣ1> <ΣΣ2> <ΣΣ1> ε, λοιπόν. Το Jim Fragma ήταν όταν συμμετείχα στα ριζοφράγματα ε, το 2012 ήτανε μέχρι το 2013 από ε, εκεί ήταν τώρα. Περάσανε και 8 χρόνια, πόσα, 7, ε, ε, σιγά ρε φίλε, όχι τόσα πολλά, ε, έχεις δίκιο. Ε, οπότε και εγώ το εναλλογισμό στο facebook, ε, το 11, 12 πριν ήταν, το 11, 12, α, δεν ήθελα να βάλω το πραγματικό όνομα, για αυτό το τους λόγους, και λέω ότι θα βάλω, θα βάλω, θα βάλω να, αυτό το ραδιφράγμα να βγάλω και θα βάλω το φράγμα. Αυτό ο λογαριασμό για κάποιο λόγο έκλεισε μετά από χρόνια, πολλά χρόνια στο Facebook. Βεβαίω ο λογαριασμό στο Twitter δεν έκλεισε ποτέ από τότε που τον έχω ξεκινήσει το Από το Οπότε αυτό είναι το τσιμφράγμα. Ήταν ε, όταν ήμουν στα στραδιοφρά... ραδιοφράγματα και χρησιμοποιούσα το δεύτερο σύνθετο τη λέξη ραδιοφράγματα για να το βάλω σαν δεύτερο ε, όνομα σε social. Media, λόγω αριασμό Αυτό ήταν Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή κουβέντεση Στη Γιάβκα, η ώρα είναι 2 παρά 20 Σε κανένα 20 άλλου θα, θα σας πούμε Το goodbye Έχω και πολλά περισσότερα να σας πω για σήμερα Μόνο να πω ότι εγώ περίπου λίγο τα τελευταία 5 χρόνια από την Αθήνα 5-6 χρόνια ναι. Και μέσα σε αυτά τα 5-6 χρόνια αλλάξαν τα πάντα, <laughs> αλλάξαν τα πάντα λες και περίμενα να φύγει ο γόροι παιδί μας με η συγκυρία και να έρθει να πέπλο να περάσει από πάνω και να αλλάξουν τα πάντα, αλλά έτσι είναι αυτά. Συνήθω τα πάντα αλλάζουν όταν λείψει από εκεί που περνάνε, αυτά που θα τα αλλάξουν. Αυτά, αν έχετε κάτι άλλο να μιλήσουμε, εδώ είμαι να τα πούμε. ότι υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Έχουν εκτοξεύσει, ε, όπως διαβάζω, έχουν εκτοξευτεί ρουκέτες από την πλευρά της, των Κούρτων και σύμφωνα με καθεστατικά πάντα, όπως τα διαβάζουμε, υπάρχουν ε, τραυματισμοί ε, από τις εκρήξεις των ρουκετών σε τουρκικό έδαφος, ε, αμάχων, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, δεν μπορώ να το αφοσφητήσω γιατί δεν μπορώ να πούμε ότι τα όπλα της μιας πλευράς, ας πούμε, δεν δημιουργούν ε, δολοφονικά χτυπήματα σε ανθρώπους ε, επειδή είναι από αυτή την πλευρά, μην τα κιόλα. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχουν, ας πούμε, τραυματισμένοι, τραυματισμένα άτομα, ε, παιδιά και γυναίκες από ε, τις ε, ρούκέτε των ε, Κούρτον. Μάλιστα μιλάνε και για νεκρούς εδώ τέλος πάντων. Και υπάρχει και ένα βίντεο ε, Στο οποίο κάποιο δημοσιογράφος Την ώρα που μιλάει ε, Δύο ή τρεις δημοσιογράφοι την ώρα που μιλάνε Δέχονται πειρά από την πλευρά των κούρτων Σα λέω ακριβώ όπω τα διαβάζω στα καθεσοτικά Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι ε, Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω Ότι το ίδιο κακό που κάνουν τα όπλα των τουρκομιλδεαριστών μπορούν να κάνουν ε, και τον ε, Κούρδων, ωστόσο δεν μπορώ να αφησβητήσω ότι οι Κούρδοι ε, και οι άνθρωποι που κατοικούν στα καντόνια τη δεν θα ε, στόχευαν ανθρώπους ε, μη έννοπλους και ε, που δεν είναι φασίστες και άμαχο πληθυσμό. Αυτό μπορώ να το αφησβητήσω, οπότε απλά το βάζω σαν ε, Φήμη τώρα, είναι παραπληροφόρηση, είναι ε, προπαγάνδα, είναι, το, είναι ε, κανιβαλισμός για ε, θεαματικότητα, επισκεψιμότητα σε sites. Το βάζο έχει ακουστεί, οπότε μπορεί ο καθένας και εκθέμια να το ψάξει να δει αν αληθεύει ή όχι, ας πούμε. Θα μία ματιά στο τι έχει αύριο ημέρα, τι αποσυζεί εκδηλώσει και κλπ. Θα το κάνουμε χωρίς να επεκταθούμε πάρα πολύ σε τίτλους. Λοιπόν, λοιπόν, πάντα την ευκαιρία να επισκέφτεστε είτε το ημερολόγιο της βαλωθιάς ας πούμε, είτε του idmedia, είτε του κινηματοράματος. Εμείς αντός θα σας δίνει το ρέθισμα, ε, αν έχετε Ξεχάσετε να δείτε, να σας το, το, το επιθυμίσουμε ή να σας δούμε το ρεύμα να πάμε να ψάξετε. Και πάμε να δούμε λοιπόν αύριο πώς ξεκινάει η μέρα. Είναι στις 9 η ώρα το πρωί η συγκέντρωση, αντιπαστική συγκέντρωση στο δικαστήριο των Μπάτσων Βασανιστών. Ε, συγκεκριμένα ε, το δικαστήριο είναι αύριο το δικαστήριο για την υπόθεση βασανιστήριων στο 15 συλληφιστή της αντιφαστικής συμματοπορίας στι 39 του 2012 που είχε οριστεί για τις 18 Οκτωβρίου αύριο δηλαδή, στην Ευελπίδων. Για αυτή η απορία που είχαμε εκφράσει νωρίτερα πούμε, γιατί αποκαλεί το κείμενο ενημέρωση της δίκης του Δίνια Τζόγλου την Πολαρούπα συγκατηγορούμενη είναι γιατί υπάρχει το δικαστήριο ε, στην δίκη του Δίνια Τζόγκλου με την Πολαρούπα μέλος του Παναστατικού Βαώνα υπάρχει η κατηγορία ε, για πλαστογραφία. Ε, μπορείτε να δείτε και προηγούμενα κείμενα που έχουν δημοσιοποιηθεί και το λέμε αυτό γιατί βλέπουμε ότι ήταν να γίνει ε, αύριο ε, αλλά έχει αναβληθεί για τις 15 Οκτωβρίου. Η δίκη του Ντίνου Γιατζούγκλου με την Πόλα Ρούπα, μέλος του Αγώνα, ε, για κατηγορία για πλαστογραφία. Στι 15 Οκτωβρίου δε, λοιπόν έχει αναβληθεί, από αύριο 11 που ήταν να γίνει. και συνεχίζουμε με τη μέρωση των όσων ε, γίνονται αύριο. Αύριο λοιπόν στις 12 η ώρα, αύριο στις 12 η ώρα, ναι, στο Κουκάκι και στην Μαντρόζου 45 γίνεται μικροφωνική για την υπεράσπιση της κοινότητας καταλήψεων Κουκάκιου και κάθε γειτονιάς. Μπορείτε να δείτε το κείμενο, το πλαίσιο της μικροφωνικής ε, στο ημερολόγιο του Indie Media, του κοιματογράματος, όπου όπου παίζει ρε παιδί μου, στο website. Δεν ξέρω, υπάρχει website, δεν έχω τσεκάρει, αν έχει website α, κοινότητα καταλήψεων κουκακίου. Το δω, να σας πω αν υπάρχει. να δω. Συγγνώμη για την ησυχία. Λοιπόν, δεν μπορώ να το βρω. Αν το ψάξετε, δεν μπορείτε. Αύριο, λοιπόν, μικροφωνική ε, στα Μαντρόζου 45 για υπεράσπιση τη κοινότητα καταλήψεων Κουκακίου και κάθε γειτονιά. Πλέον αύριο είναι η ανοιχτή συνέλευση καταλήψεων συλλογωτήτων, διεθνιστών, διευθυντηριών, μεταναστών, μεταναστριών και αλληλέγγυων, η οποία θα γίνει ε, στι 7 η ώρα στο Πολυτεχνείο στην αίθουσα Γκίνη. στι στις 8 η ώρα, το βράδυ πια, έχουμε την προβολή και συζήτηση στον πεζόδρομο Ολυμπίου, στο Κουκάκι, Ολυμπίου Κεφαλήρου βασικά στο πεζόδρομο. Έχουμε προβολή και συζήτηση με θέμα την τυριουστικοποίηση και παράδειγμα της Βαλεριάδης νήσους τώρα ακριβώς δεν ξέρω σε τι αναφέρεται σε αυτό το παράδειγμα με τις βαλεριάδες νήσους ε, θα πάτε και θα μας πείτε και εμάς. κάτι που θα ήθελα και εγώ να πάω να... αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί τη στη αύριο για να δω στο Θερσίτη στο χώρο ραδιουργίας και να στο Ήλιον στην Οδό Νέστορος και Ευαγγελιστρίας στις 9 η ώρα έχει προβολή μια πολύ καλή ταινία Parasite επαναλαμβάνω την ταινία, προβολή ταινία Parasite είναι μια ταινία ε, κορεάτικη, ε, η οποία έχει να κάνει ε, με την ιστορία μιας οικογένειας μικροαπαταιώνων που προσπαθούν να επιβιώσουν στη σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης Σεούλ. Ε, είναι μια πολύ καλή ταινία. Ε, αν είσαστε κοντά στο χώρο του Θερσίτη, σα προτείνω να πάτε. Ε, είναι, νομίζω ότι παίζεται ακόμα στους κινητογράφου ε, και είναι πολύ καλό που μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να τη δούμε και χωρίς εισιτηρίο αλλά με μια οικονομική ενίσχυση προφανώς για το χώρο, ε, κάτι θα δώσετε. Αυτό, οικονομική ενίσχυση για τον χώρο είναι δικό μου, δεν το λέει κανένας φυστανά, μην πάει εξηγηθούν, μας ακούσουν και λέει, μάτι είναι αυτά που λες. Ε, μια ελεύθερη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους χώρους που παιδιά, το, το κουτάκι που βοηθάμε όπως μπορούμε, σε αυτό το πλαίσιο, για αυτό, γι αυτό το πράγμα λέω. από κινήσεις αλληλεγγύης, οικονομικής ενίσχυσης με μουσική και τέτοια φάση είναι το live που γίνεται στην νομική σχολή στις 9 η ώρα ξεκινάει από ελληλέγγυες και αλληλέγγυους live οικονομική ενίσχυσης λοιπόν για τους συντρόφους Γιάννη Δημητράκη και Κώστα Σακά όπου θα συμμετάσχει και ο εισβολέας TNT Παρασκευή 11 λοιπόν Οκτωβρίου, Αύριο 21,9 δηλαδή στην νομική Did I have to lose control Did I need to blaze my heart? Ε, να πούμε ακόμα δύο κοινήσεις οικονομική ενίσχυσης με μουσική. Ε, γίνεται στην κατάληψη ανάληψης αύριο, ξανά ρεπέτικο γλέντι για, ξαν, για δικαστικά έξοδα ε, στήριξης ε, των συντρόφων που διώκονται, ε, των συντρόφων που έχουν το εφετείο για την Βίλα Ζωγράφους 15 Οκτωβρίου. Ε, το ρεπέτι κογλέτη γίνεται με τη συμμετοχή της λαϊκής οργής, με σκοπό να μαζευτούν τα χρήματα για τα έξοδα. Στις 9 η ώρα αύριο, στην κατάληψη ανάληψη. για να δω, τοποθεσία Αθηναβύρωνας πάρκο ανάληψης, στο πάρκο ανάληψης επαναλαμβάνω, στο πάρκο ανάληψης, από την κατάληψη ανάληψης γίνεται το ρεπέτι κογλέτη. Radio Adirizim, για την αποδόμηση του κυρία Αρκουλόγου και τη διάχυση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. Σε χαρά φίλε, δεν κρατιέσαι, πούμε, να αναποίησαι πούμε, το Radio <laughs> <laughs> <laughs> Adirizim. Ε, μας πρόλαβε το σήμα των δύο που μπαίνει αυτόματα ας πούμε, και ενημερώνει για το τι ακούτε, πού ακούτε μάλλον. Και κλείνουμε την εμέρωση για το τι σα περιμένει αύριο, με το πάρτι που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στα αγρασία της φιλοσοφικής του ακουθού, για την κάλυψη δικαστικών εξόδων, για την οικονομική ενίσχυση φυλακισμένων αναρχικών αγωνιστών και το πάρτι αυτό ξεκινάει στις 11 η ώρα. Καλά ξενύχτια, καλά μπειρόνια, καλά αξίδια, καλά, καλά, καλά. Θεσσαλονίκη. Και να σας ενημερώσω λίγο πριν κλείσουμε για κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά όχι στον ελλαδικό χώρο. Ε, αν έχετε λογαριασμό στα social media, συγγνώμη, στα social media, ε, ειδικά τώρα στη Twitter, μπορείτε να δείτε την κάλυψη από το Unicorn Riot, riot το λογισμό Unicorn Ράιο, την αντισυγκέντρωση ή μάλλον την αντιφασιστική διαδήλωση ε, απέναντι στους ε, σκατάτες, ας πούμε, υποστηρικτές του Τραμπ, στους φασίστες ε, που έχουν βγει στου δρόμους της Μια, με, Μινεάπολης ε, και διαδηλώνουν, ε, κάνουν κάτι δικό τους, δεν ξέρω ακριβώς, κάνουν, ε, στο κάνουν σε εμπορικό κέντρο ή κάτι τέτοιο, είναι φασίστες φροαπαρτίδα τώρα, ας πούμε, οι του trap ε, στην ΜΙΝΑ, σε κάποιο σημείο ε, Target Center, ε, νομίζω πω είναι αμπερικό κέντρο και, και υπάρχει μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και διαδήλωση εναντίον ε, ε, ε, ε, των ναζιστών με τα αντίστοιχα πάνω κτλ. Υπάρχει λοιπόν τώρα live ε, video, Coverance, Ιωσαντανή ε, Κάλυψη από το Unicorn ε, Riot. Θα το βρείτε άμα το γράψτε, θα το δείτε. Και η κάλυψη γίνεται μέσα του Periscope. και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της αποψινής εκπομπή. Ε, ξεκινήσαμε λίγο καθησεριμένα αλλά οκ, okay, συμβαίνουν αυτά εύχομαι να είναι η μέρα που έρχεται η Ριανή, καλύτερη από την Ξεσινή ε, εύχομαι να είστε δυνατέ και δυνατοί σε ό,τι σας βρει αύριο και θέλει μια καταβολή δύναμη περισσότερο από τις μέρες ως ό,τι εμπόδιο βρεθεί μπροστά σας για όσε και όσου συνεχίσουν τη βραδιά χωρί να κοιμηθούν, ε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όσοι κοιμηθούν τώρα και κοιμηθούν, όσοι κοιμηθούν, εύχομαι το πρωί προϊ... θα ξυπνήσετε να βρεθείτε απέναντι σε πρόσωπα που αγαπάτε και σα αγαπούν. Ωραία θα είναι. Πολλέ καληνύχτε. Θα τα πούμε πάλι αύριο στι 12 η ώρα εκτό από το Και μέχρι τότε ε, να προσέχετε. Καληνύχτα. για την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου και τη διάρκυση των ελεύθερων και κοινωνικών αγώνων.